τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα ξύρκο. Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα ξύρκο. Και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο κηδιώσιμο. Είναι ο Αντώνης Αμάρας. Καταλάβατε τη γνώριμη αυτή φωνή και εδώ με σπαραγμό ψυχής Μα λέει ότι έχει παραδώσει, παρέδωσε στου προηγούμενου πριν πέντε χρόνια τσίρκο. Και αυτοί το κατήτησαν όπω το κατήτησαν. δεν μα ενδιαφέρει πώ το κατήτησαν. Μα ενδιαφέρει ότι παρέδωσε τσίρκο. Το έχει ομολογήσει ο άνθρωπο, να τον ηρεμήσουμε. Πέντε χρόνια μετά μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό: ότι συνεχίστηκε το τσίρκο. Συνεχίστηκε το τσίρκο και τα πέντε χρόνια, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και τα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι το μόνο που συμβαίνει κανονικά σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει συνέχεια του κράτου. Τα κόμματα που διαχειρίζονται αυτό το κράτο ε, είναι σαν να διαχειρίζονται και σαν να παίζουν και σαν να είναι τσίρκο. Το κάνουν πάρα πολύ καλά. Χτε στην Κεντρική Επιτροπή ο Αλέξης Τσίπρας περίπου το φωτογράφησε. Εμεί όμω, συντρόφοι και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπο μπροστά. Πιο μπροστά, πώ ο Ζάρη. Και σα ζητώ να συνειδητοποιήσουμε όλε και όλοι ότι αυτό ακριβώ είναι ο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πλήρες, πλήρες. Καγριμή θα σας καταπιεί, μονάχοι σας Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες του κόσμου οι κλειδοκράτορες του πόνου οι θείασοτες του κόσμου οι κλειδοκράτορες του πόνου οι Εμείς όμως συντρόφισσες και σύντροφοι είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά Ποιο μπροστά πως μπροστά να Καλά τα λέω ο Έχουμε πάει ήδη πάρα πολύ μπροστά Εδώ και δεκαετίες Αν πάμε πάρα πολύ μπροστά Είναι γκρεμό αυτό το μπροστά Είναι καταστροφή Το καταλαβαίνει ο καθένας Με το τσίρκο Όχι του ΣΥΡΙΖΑ Και του ΣΥΡΙΖΑ Αυτό κι αν ήταν Αλλά με το τσίρκο γενικότερα Με αυτό ασχολιόμαστε σήμερα Γιατί επειδή έχουν βγει και άλλες κασέτες Κάθε εβδομάδα έχουμε νέα στοιχεία. Και παρακολουθούμε τι ακριβώ γινόταν και συνειδητοποιούμε τι ακριβώ γινόταν. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θα έρθουμε και στην σημερινή σε λίγο. Η κυβέρνηση, απλά επειδή μίλησε και στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε και ηχητικά και υλικά. Η κυβέρνηση λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη φορά αριστερά, είχε μέσα τον καμένο με τον κοτσιά που σφαζόντουσαν, είχε μέσα τον Νίκο τον μπαμπά που έκανε αυτά που έκανε, το ηθικό πλεονέκτημα προσωποποιημένο τη αριστερά και είχε μέσα τον Παπαγγελόπουλο που είχε μπει εκεί, τον είχε βάλει ο ίδιο ο Τσίπρα για να ε, χτυπήσει τη διαφθορά και τα παραδικαστικά κυκλώματα. Είχε μέσα τη ζωή Κωνσταντοπούλου και το Γιάννη Βαρουφάκη, μην τα ξεχνάμε αυτά στην αρχή. Είχε μέσα. Πάρα πάρα πολλά, είχε πολλές προσπάθειες, και κάτι δημοψηφίσματα, κάτι μνημόνια που δεν θα ποτέ, ούτε μέρα μεσημέρι, οι αγορές που θα χτυπούσαν τα νταουλιά τους, τα είχε όλα αυτά. Και θα ακούσουμε τώρα από τις τελευταίες κασέτες που βγήκανε, μια εικόνα που μου πάρα πολύ. Γενικώ από αυτά τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που βλέπουμε, Μπορεί κανεί να σταθεί σε πολλά άλλα, όπω σε κάτι δευτερεύοντα. Αυτά με τρελαίνουν, γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα για όλα τα υπόλοιπα. Ένα λοιπόν από αυτά τα δευτερεύοντα ε, θα το ακούσουμε τώρα. Σε σπικάζεται από το δελτίο Δήσων του Μέγκα και θέλω να φτιάξουμε όλοι μαζί την εικόνα. Πήγα εγώ γιατί κατά τι 10-11 δεν θυμάμαι, πάω και του λέω, Πρόεδρε, νομίζω ότι και να πει ο Σαμαρά, δεν θα του απαντήσω. Θα τον κάνω ήρωα. Τον έχω ξεφτιλήσει. Και την ώρα που λέω αυτά, μπουκάρω καμένο μέσα. Καταλαβαίνει παράλληλο το μεθύσιο του ότι έχω δίκιο και ότι δεν μπορεί να πείσει τον Τσίπρα. Είμαστε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμο, αυτή είναι η διοίγηση του Παπαγγελόπουλου και λέει ο Παπαγγελόπουλο σύμφωνα με τα και δεν τα έχει διαψεύσει, λέει λοιπόν στον Αλέξ Τσίπρα ότι έχω ξεφτυλίσει το Σαμαρά, πρώτον αυτό, και δεύτερον ανοίγει η πόρτα και μπουκάρει μέσα ο Άμυνα, Εθνικής Άμυνας, όπως λένε όπως τα... Ηχογραφημένα, όπω παραδέχεται, παραδέχεται ο Παπαγγελόπουλο, θέλω να φτιάξει την εικόνα, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα να μπουκάρει μέσα, ο Πρωθυπουργό να κάθεται εκεί να βλέπει ένα σαλταρισμένο μεθυσμένο και ο Παπαγγελόπουλο να του λέει λίγο πριν: Εγώ έχω ξεφτυλίσει τον Σαμαρά μαζί με όλα τα άλλα που έχουν υποθεί. Γι' αυτό μα ήρθε σήμερα η λέξη και η έννοια και η εικόνα του τσίρκου. Αλλά να ακούσουμε τον πάνω καμένο και σε άλλε τέτοιε πώ συμπεριφερόταν και τι ακριβώ μα έλεγε. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό Ότι σήμερα έχει ηγέτη του Έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει Στα χρόνια της μεταβολίτευσης Τον Αλέξ τον Τζίπρα Με το καλό με το στανιό Με προνομία και δώρα Με ένα καράβι πλαστικό σας βουλιάξα στο τώρα Σε ευχαριστώ Παναγία Χίλια λαμπιόνια ανάψα Μες στο καμένο, καμένο, καμένο Ο Πάνος ο καμένος, την ένας μπούλης Κι έτσι εν είδη προσφοράς Σας πούλησα το λάθος Όλοι μαζί! Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας Περάστε και καπίστε Στα τέσσερα ζεις Τα σας, καταπιή, σας Ψήφιστε Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας Και με τη θέλησή σας Θα δείτε πως γίνεται καπνός Το βιός και η ψυχή σας Εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία Έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Μην ανησυχεί καθόλου, σύντροφε Αλέξη. Δεν είσαι μόνο εσύ, εσείς που έχετε το χάρτινο τσίρκο. Είναι και οι άλλοι που είναι κανονικό τσίρκο. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα ραδιόφωνη τα κανάλια δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίω, είναι η ντροπή τη δεξιά. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγένεια. Με αυτό το γελίο τσίρκο! Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας Το γελίο τσίρκο! Περάστε και καπιστε! Περάστε κύριοι! Τι θα γίνει με σένα! Περάστε είπα! Περάστε κύριοι! Τα γρήμοι θα σας, καταπιεί, σας ψήφιστε! Το γελίο τσίρκο! Μα το, το λέει εδώ Άδωνης. Μια χαρά επειδή είπαμε τους αριστερούς, να πούμε και τους δεξιούς. Βέβαια υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις σε σχέση με τους δεξιούς. Δεν είναι ακριβώς τσίρκο ή μπορεί να ήταν παλιά τσίρκο ή μπορεί να γίνουν αύριο με, μεθαύριο τσίρκο. Θα ακούσουμε εδώ τον πρόεδρο, ο οποίος βάζει τα πράγματα στη θέση του. Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκκληρώσουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία... Θα είναι μια κυβέρνηση αρχική διάθεση. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας Περάστε και καθίστε Πιο άγριμη θα σας καταπιεί Μονάχοι ψηφίστε Κυβέρνηση αρχική διάθεση. Στη θέση τους είναι το σωστό, ξέχασα ένα σύγμα πριν Οπότε εδώ ε, τα λέει Δίνει μια διαφορετική προσέγγιση Και μια άλλη περιγραφή Με την οποία συμφωνούμε φαντάζομαι Όλοι ή οι περισσότεροι δεν είναι δηλαδή μόνο τσίρκο που μπορεί να είναι μια κυβέρνηση, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Να, ακούσαμε μια πτυχή και φτιάξαμε μια εικόνα που ταιριάζει, ταιριάζει νομίζω σε όλα αυτά που ζούμε, βλέπουμε και που θα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται, αλλά υπάρχει και άλλη εικόνα. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Κλαίει στη γωνιά Σόπασε κύρα δέσπινα και μην πολύ δακρύζεις Κι η στο μπαλκόνι Στοράσκα Το δίκιο για τη λευτεριά Σαν πελαγό που σκόνι γουρούνια δολοφόνη Το δίκιο για τη λευτεριά Σαν πελαγό που σκόνι γουρούνια δολοφόνη το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστεράς Πήραμε Την πόλη Πήραμε τα, τα Αρχίδια Και πάμε Και πάμε Ωραία που πάμε Πού πάμε Και πάμε παραπέρα Φίλοι μου Την πήραμε την πόλη Και σε δεν λέτε τίποτα Τίρανι δεν Αέρα Αέρα Αέρα Και μπορεί να τα βγάλω Αέρα Αέρα. χρειάζεται λίγος αέρας αυτή τη βδομάδα θα έχει πολύ την προηγούμενη και το Σαββατοκύριακο είχε ωραία ήταν, δροσερά ήταν θα δούμε για τα υπόλοιπα έχουμε και την υπόθεση Νοβάρτης την έχουμε ξεχάσει γιατί εδώ στην Ελλάδα σχολείομαστε με όλα τα άλλα εκτός από την, αυτή καθ' αυτή την γνωστή υπόθεση έγινε ένα συμβιβασμό στην Αμερική πλήρωσαν εκεί κάτι εκατομμύρια στην Αμερική ό,τι και να έχεις κάνει μα έχεις λεφτά τα μπαλαμουτεύει τα πράγματα, θεσμικά αυτό προβλέπεται, και έτσι μετά βγαίνει καθαρό να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε και πριν. Αφού έφωσον έχει και άλλα λεφτά, αν χρειαστεί θα τα ξαναδώσει. Κάπω έτσι, κάτι εκατοντάδε εκατομμύρια τα έδωσε εκεί η Νοβάρτη. Εδώ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, και δεν έχει ψάξει κανεί τι ακριβώ γίνεται. Κάποιοι πολιτικοί μπήκαν εκεί στο κάδρο, οι μισοί και παραπάνω βγήκαν από το κάδρο. Η ίδια που του έβαλε, η ίδια του έβγαλε. Ε, σα έγινε ο Ντόρος ο γνωστό, άλλη μια μεθόδευση του τότε τσίρκου που έρχεται τώρα το άλλο τσίρκο να το εκμεταλλευτεί και βγαίνει λοιπόν ο Άδωνη Γεωργιάδης αφού είδε την, τον συμβιβασμό που έγινε στην Αμερική, άρα εκεί τέλειωσαν με την Οβάρτης, εδώ δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε αρχίσει καν με την Οβάρτης και λέει το πάρα πολύ ωραίο. Τι αποδεικνύεται ότι αν η ελληνική δικαιοσύνη αντί 3,5 χρόνια να ψάχνει τον Αβραμόπουλο, τον Στουρνάρα, τον Πικραμένο, τον Σαλμά, τον Λοβέρδο, τον Σαμαρά, τον Γεωργιάδη κ.ο.κ. Εάν δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη αντί να ψάχνει τα πολιτικά πρόσωπα, είχε επικεντρώσει την έρευνά τη όπω είχε ξεκινήσει στην αρχή, η κυρία Ράικου, στου γιατρού και στου επαγγελματίε τη υγεία, θα μπορούσε σήμερα και το ελληνικό δημόσιο να διεκδικεί εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ από την ΟΒΑΡΤΗΣ. Ορίστε, χάσαμε χρόνο. Του κατηγορήσαμε του ανθρώπου και χάθηκε χρόνο πολύτιμο. Δεν κατηγορήσαμε του γιατρού και έτσι χάσαμε και τα λεφτά που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει αν δεν κατηγορούσαμε του πολιτικού. Το λέει εδώ άδονη. Άρα βγάζει κανεί το συμπέρασμα, μπορεί να είναι και αυθαίρετο αυτό που θα πω, ότι ποτέ οι πολιτικοί δεν πρέπει να ψαχτούν σε ένα τόπο. Παρά μόνο θα ψάχνονται ή από κάτω. Δεν ψάχτηκαν και από κάτω και να τα αποτελέσματα τώρα ενώ στην Αμερική που ψάχτηκαν μόνο ή από κάτω. Βέβαια, υπήρχαν κάτι πιχτέ και για του από πάνω στην Ελλάδα. Αλλά όλο αυτό το εκμεταλλεύεται και το λανσάρι με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μιλάει ένα ενεχόμενο και εμπλεκόμενο όλο αυτό. Δεν, είναι, δεν έχει πάει η υπόθεσή του στο αρχείο. Είναι από του δύο-τρει που έχουν παραμείνει. Και λέει ότι κακώ έγινε όλο αυτό, γιατί θα μπορούσε να ήταν αλλιώ τα πράγματα, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν καλύτερα, αν είχαμε ξεκινήσει με άλλο τρόπο και όχι να ψάχνουμε του πολιτικού, γιατί όπω όλοι ξέρουμε, οι πολιτικοί τον τόπο δίνουν όρκο πρώτον. Δεύτερον, είναι όλοι οι τίμοι έντιμοι κτλ. Τρίτον, ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό του ελληνικού λαού και μόνο έχουμε άπειρε αποδείξει για αυτά. Λειτουργούν θεσμικά. θεσμικά Όπω ο Παπαγγελόπουλο βλέπει θεσμικό τον Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα υπήρξε ο πιο θεσμικό. Να μην πω πιο ναι. Ένα από του πολύ θεσμικού. Για να μην αδικήσω κάποιου άλλου. Ένα από του πιο θεσμικού πρωθυπουργού. Εμένα μου είπε τι γενικέ οδηγίε, μου είπε να αφήσω τη δικαιοσύνη να σ η φοροδιαφυγή, γι' αυτό μου ανέθεσε και τη θέση του αναπληρωτή υπουργού κατά τη διαφθορά. Πολύ καλό! Το άλλο με το τωτό, το ξέρετε. Και σε αυτή τη συνάντηση, θα ήθελα να ήμουν μέσα στο μαξί μου που είναι ο Τσίπρας, είναι ο Παπαγγελόπουλο και του λέει τι γενικέ οδηγίε. Ο Τσίπρας να λέει γενικέ οδηγίε και μετά να τι εξειδικεύει και να του λέει τι πρέπει να κάνουμε για τη διαφθορά, για το παραδικαστικό και για άλλα τέτοια. Και να σημειώνει ο Παπαγγελόπουλο να φεύγει μετά για να πάει να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Όπω ξέρουμε, βλέπουμε και είδαμε και είδαμε να υλοποιούνται. Έχουμε γνώση πια, δεν είναι μόνο υποθέσει. Ο Αλέξ Τσίπρα μίλησε χθε στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότηση τη Προοδευτική Παράταξη, Συμμαχία, ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σαββατοκύριακο είχαν εκεί διαδικασίε. Δυστυχώ έχουμε μόνο τη φωνή του Αλέξ Τσίπρα, γιατί μίλησαν και άλλοι υπουργοί στελέχοι, αλλά δεν μα έχουν δώσει τι φωνέ του. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούγαμε τι ακριβώς είπανε εκεί τα στελέχη, τι προτάσεις έκαναν και πώς θα προχωρήσουν μπροστά. Πόσο πιο μπροστά που λέει ο Άκης, πάρα πολύ μπροστά είναι η απάντηση. Έτσι λοιπόν έχουμε μόνο τη φωνή του Αλέξη. Και το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια προοδευτική Ελλάδα είναι όλοι εμείς να φτιάξουμε μαζί το νέο μας σπίτι. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Όπως ακριβώς οραματιζόμαστε την ίδια μας τη χώρα. Σε αυτό το σπίτι... Σε τούτο, το ξέρετε, δεν χωρούν οι απόλυτες αλήθειες. Ούτε και οι βεβαιότητες. Ξέρετε, όλα θα πρέπει καθημερινά να επαναβεβαιώνονται. Όλα, ακόμα και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας. Όπως το ηθικό πλεονέκτημα. Χριστός! Λοιπόν, παιδιά, ναι. Δεν είναι ένα εισιτήριο διαρκείας. Πρέπει καθημερινά όλοι και όλες να το επαναβεβαιώνουμε. Α, εγώ διαφωνώ σε αυτό το τελευταίο. Δηλαδή βλέπεις τον Νίκο τον Παπά. Δεν χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση του ηθικού πλεονεκτήματος. Έχει ο άνθρωπο, είναι αριστερό χρόνια. Κάποια στιγμή το βεβαίωσε, πήρε ένα χαρτί, βεβαίωση όπω λέμε του ηθικού πλεονεκτήματος. Δεν χρειάζεται καθημερινά να επιβεβαιώνει. Είναι πλεονασμό, είναι περίτη ενέργεια. Και κανεί δεν το θέλει και κανεί δεν το χρειάζεται, δεν το έχει ανάγκη. Ο Νίκο ο Παπά είναι από μόνο του το ηθικό πλέον έκτημα ανεπιβεβαίωτο. Μια φορά άπαξ. Έγινε για πάντα. Βλέπει τον Τζανακόπουλο. Έχει ζήσει δύο χρόνια στο Εγάλεο. Σύμφωνα με δήλωσή του, άρα είναι αριστερό. Άρα ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση όλων αυτών. Παλιά ο καλό που ήταν και επιχειρηματία, ασθενό εκεί. Δεν χρειαζόταν ούτε αυτό επαναβεβαίωση καθημερινή. Τον παπαγγελόπουλο, που είναι αριστερό και έχει μιλήσει και αυτό για το ηθικό αριστερός. Ήταν δεξιός, ήταν αρχιπράκτορας επί επιδεξιά, στην πορεία ξαφνικά πήγε στην κυβέρνηση τη αριστερά, ούτε αυτό χρειάζεται καθημερινή επαναβεβαίωση. Ούτε μπροστενεί. Όλοι είναι, είναι μα σε αυτό τομέα. Το είχαμε επιλέξει άλλως, οπότε όλα τα άλλα είναι περί τα... στο κέντρο τη Αθήνα. Συνεχίζονται οι ευεργετικέ για την Αθήνα και πολύ πρωτότυπε και πολύ μοντέρνες και πολύ σύγχρονε παρεμβάσει του Δημάρχου Αθήνα, του Κώστα Μπακογιάννη. Αφού ολοκληρώθηκε η Πανεπιστημίου με όλα αυτά τα πολύ ωραία, ήρθε η σειρά, το τελειωτικό χτύπημα τη Πλατεία Συντάγματο. Δεν ξέρω αν έχετε δει από κάτω. Δώσανε δύο λωρίδε στου παίζοντε, μία λωρίδα για τα λεωφορεία, βάψανε πάλι με τα ίδια χρώματα κάτω το οδόστρωμα. Και βάλανε από πάνω παγκάκια. Πρέπει να τα δείτε αυτά. Ε, πραγματικά πρέπει να τα δείτε. Ε, Λε και είναι από κοτετσόσυρμα, όπω λέγεται. Είναι τόσο φτηνιάρικο, τόσο πρόχειρο και τόσο άθλιο θέαμα και αισθητική. Έχει χρόνια η Αθήνα να ζήσει, είναι η αλήθεια. Έτσι όπω τα έχουμε και κιόλα από το πρωί, τα βλέπω κι εγώ. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει το υλικό. Φαίνεται όμω. Αυτά είναι τα γερά παγκάκια τα οποία δεν θα τα σηκώναν οι αναρχική. Αυτά πρέπει κάποιο επιγόντω να τα σηκώσει και να τα πετάξει όπου μπορεί. Στη Χωματερή, οπουδήποτε Και είναι τόσο φτηνά και φτηνιάρικα Και ε, ε, ψεύτικα στην κατασκευή Που νομίζω σηκώνονται άνετα από τον οποιονδήποτε ε, Ο Κώστας Μπακογιάννης λοιπόν Να τον θυμηθούμε λίγο Γιατί τον ψηφίσαμε ως Αθηναίοι Όλοι εσείς που στην Αθήνα Για να τον έχουμε να Εφαρμόζει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία Και αντάξει της ιστορίας της πόλης Και της πρωτεύουσας της Ελλάδας έργα όπως αυτά που βλέπουμε. Ο Κώστας Μπακογιάννης λοιπόν είχε τάξη προεκλογικά, μάλλον είχε δώσει μια εικόνα. Φαντάζομαι θα σας είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Απόψε ξεκινάμε όλοι μαζί, όσοι είμαστε εδώ και πολλοί άλλοι. Έναν όμορφο προεκλογικό αγώνα. τους επόμενους μήνες θα σας συναντήσω. Στι γειτονιές τη Αθήνα, σε κάθε γωνία αυτή τη πόλη, θα πάω από άκρη σε άκρη. Θα την περπατήσω και θα την πουσουλίσω. Στράτα, στρατούλα. Στράτα, στρατούλα. Στράτα, στρατούλα. Θα την πουσουλίσει και πει την Αθήνα. Τώρα που το σκέφτομαι, όλο αυτό ο μεγάλο περίπατο δεν απέχει από το διάδρομο που υπάρχει στην Τίνο. Που κατεβαίνουν από το πλοίο και ανεβαίνουν πάνω, πουσουλώντα για να πάνε στο Τάμα. Θα μπορούσε άνετα να είναι και το Τάμα. Όχι του έθνου, αυτό το έταξαν, δεν το υλοποίησαν οι χουντικοί. Το τάμα όμω τη Αθήνα ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά τα χρώματα, με αυτή τη διαδρομή και κυρίω θα ξαποσθένουν οι προσκυνητέ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, οι πιστοί και οι άπιστοι, σε αυτά τα πολύ ωραία κυκλικά λευκά παγκάκια με τι ζαντινιέρε, αυτέ τι πολύ λειτουργικέ, γιατί αυτέ θέλουν πόντισμα συνέχεια ε, στο κέντρο τη Αθήνα και κυρίω στην πλατεία συντάγματο. Το είχε πει ο Μπαγκογιάννη, τον είχατε ακούσει ο εσεί, σα είχε ενθουσιάσει. Θα πάει την Αθήνα πάρα πολύ ψηλά. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα, απέναντι στην ιτοπάθεια, απέναντι στην μιζέρια. Ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα, απέναντι στο φόβο, απέναντι στο σκοτάδι. Ελάτε όλοι μαζί να σηκώσουμε την Αθήνα ψηλά. Χίσε ψηλά και γράτε με. Πάμε λοιπόν, Άντσι. Αθήνα ψηλά με 7 μικρούς δήμους, πρώτη δημοτική κοινότητα, έχουμε δύναμη. Δεύτερη δημοτική κοινότητα. Έχουμε θέληση. Τρίτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε γνώση. Τέταρτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε φωνή. Έχουμε φωνή. Πέμπτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε σχέδιο. Έκτη δημοτική κοινότητα. Έχουμε ιδέες. Από όλε τι δημοτικέ κοινότητε, πιο πολύ ζηλεύω την τέταρτη που έχει φωνή. Τα έλεγε αυτά στην προεκλογική συγκέντρωση εκεί μια κυρία η οποία βγήκε να δώσει τον παλμό, είχε βραχνιάσει, είχε κουραστεί και έβγαλε αυτό το αισθητικό επίση αποτέλεσμα, πολύ το στεριαστό με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στους δρόμους και στις πλατείες Βλέπει, παρακολουθεί. Βέβαια, οι συγκρίσει πάντα δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά καμιά φορά χρειάζονται. Τι παρεμβάσει που κάνουν οι άλλοι δημαρχοί, ειδικά αυτή την εποχή, γιατί το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων αναπτύσσεται σε όλε τι πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Μετά και τον κορονοϊό, είδαν την ανάγκη. Γίνεται και στη Βαρκελόνη, γίνεται και σε άλλε μεγάλε πόλει και βλέπει αισθητικά πώ ανταποκρίνονται και πώ φτιάχνουν τα έργα, καμαρώνουν οι κάτοικοι. Εδώ περνά και αναρωτιέσαι, το συνηθίζουμε βέβαια σε αυτόν τον τόπο όλο απορίες αντί να ικανοποιούνται αιτήματα καθημερινά και ερωτήματα δημιουργούνται περισσότερα και συμποσούνται όλα αυτά μαζί με τα άλλα που έχουμε γι' αυτό λοιπόν να γυρίσουμε στο κλασικό τσίρκο, στη μεγάλη, στην κεντρική πολιτική σκηνή που δεν έχει τέτοιου τύπου και τόσο όμορφα παγκάκια Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ηλικρίμια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Νέα δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες Αυτό του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς Του κόσμου οι του πόνου οι θυασώτες. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και κάθε κα... Γίνονουμε ένα χάρτη τσίρκο. Τα γρινή θα σα κατά πίσω μονάγι σα ψηφίστε. Νέα δημοκρατία, Σύρισα. Καλώ ήρθατε στο τσίρκο μα περάστε και κάτι σας σας Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας Οπα! όπα, όπα. τσίρκο Παρέδωσα τσίρκο. Και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο κιιδιώσιμο. μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές στο Πολιτικό Τσι... Τσίρκο... μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα για να βλέπουμε το φωτεινό ορίζοντα και όχι το γρυζό χώμα. μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα και όχι το κρύζο χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό. Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο. Και κόκκινο το χώμα. Α! Αυτό που λέμε βάφθηκε το χώμα κόκκινο. Εδώ το οδόστρωμα έχει βαφεί κόκκινο. Και άλλα χρώματα για το κέντρο της Αθήνας. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα. Στα παραπολιτικά 2, 11, 10, 80, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. Στο mail είναι radio.parapolitica.gr, ελνοφρένεια.net.gr είναι το επίσημο site και μα ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και chat να κάνετε, μπορείτε να πάρετε μέρο. Ο Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει του ήχου σήμερα. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε ρυθμίσει. Να σου μπόρεσε, τι έγινε με αυτόν τον ψευδοριάτρο που, τα... που τον πιάσανε, Είναι αυτό που πουλάει τελοπών και δεν σημαδεύεται. Όχι, δεν είναι αυτό τελικά. Δεν είναι αυτό τελικά. Και δεν τελικά. καταλαβαίνω γιατί πήγε και το μυαλό σα εκεί. Ε, μπερδεύτηκα, ρε παιδί μου. Ε, Πώ μπερδεύτηκε, από πού κιό που. Επειδή τελειώνουν όλα σε όν, Όπω είναι τελοπών, ξέρω εγώ, ψυχαγωγικών. Και τι πάει να πει τώρα αυτόν. αιών. Και το ζώον τελειώνει Πανα όν. Πάει να πει ότι τι. Ακριβώ. Μπορεί να ήταν Κύπριο, γι' αυτό τελειώνειώνει σε όν. Δεν το σκεφτεί και τώρα μουρτε. Και το δεν... απαταιωνίστηκον τελειώνειώνειώνει να πει. Ναι. <Τι> σκέφτομαι την αποστολή. Τσουλάι το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο. Τίποτα δεν υπάρχει. Φαίνεται να αλλάζει. Παίρνει ο καθένα εκεί να πάρει ταπένα τηλέφωνο. μου, τα κάνει να ακούσει τη φωνή του. Πώ ταύει, Πώ του φάνηκε. Και ουσία είναι. Διονύζεται μια κατάσταση που θα μα μας έχει πια α, καταβαλτώσει. <Τι> Έλα, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, το ξέχασα. Oh. Να σου πω, είδε ότι ψωνίζανε οι ψευτογιατροί, ο ψευτογιατρό, δηλαδή, είδε ότι ψωνίζουν μόνο από μοναστηριά. Το πρόσεξε αυτό. Όπα, όπα, γιατί οι αληθέ είναι μπιτωγίβορου, κάτι έχουν τι ευχέ. Και αυτό, α, εντάξει. Ναι, όλα αυτά το δυσεντερικών που είναι και των κολαντερικών, όλα αυτά είναι με ευχή, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, η γελιότητα χτυπάει τίλ σε αυτή τη χώρα, έτσι. Πρέπει να είμαστε. Πιστεύω ότι είμαστε η χώρα με του πιο γελίου του κόσμου. Σε όλοι φαίσε την γενή, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει κάτι παραπάνω, επειδή είναι λίγο πιο γενία από του αν φασίλιστου. Αν εσαιρέσουμε το επικίνδυνο, είναι και λίγο πιο γελή. Με τον ωραίο διάλογο Παπά Μιονί, η αλήθεια είναι πω ασπάζουμε πλήρω το σκεπτικό του φήμιου ότι είναι κάτι το οποίο η κάθε πλευρά θα χρησιμοποιήσει αποσπασματικά. Αλλά θα διαφωνήσει για το απόσπασμα που επέλεξε να, ναι. να ανασχολιάσει σε σχέση με αυτό με το μαγαζί και τα λοιπά Υπάρχουν πολύ πιο δυνατά αποσπάσματα εκεί μέσα. Αυτό που είναι πιο δυνατό νομίζω απ' όλα είναι ότι για πληροφορίε από δορυφόρου που δίνει ο Μοσάτ είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση τη αριστερά και τη ειδική να παρέμβει στην εισαγγελία για να βοηθήσει έναν που έχει άκρε με την Ισραηλή κυβέρνηση και του το λέει κύμα. Μα έχει χλωμώσει ο και εγώ θα πάρω την δουλουπάκι να την κάνω. Τα για σένα. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά φίλε. Τα οποία έχει ξεκάθαρα και χωρί να έχουν σβήσει αποσπάσματα και τέτοια. Α, Εσύνε... Δεν έχει δηλαδή ακατάλληπτα ούτε αποσωποιητικά. Ναι, αυτά τα κατάλληπτα και αποσωποιητικά που δεν νομίζω ότι θα αλλάζουν και πολύ την ουσία. Το εγγραφή το... και ο παπά έπρεπε να πει πρώτη... κάτι. Εσύ, την προηγούμενη εβδομάδα πήρε μια τηλέφωνο, μια κοπέλα γύρω στα 45, πόσο σου είπα τι ήταν και αναφέρθηκε σε μένα. Ναι. Και σου είπε που πήρε ένα στου ακούει 18 χρόνια, γύρι 53 χρόνων. Θα για σένα, ναι, ναι. ναι. Ώ, όρημη κυρία ψάχνει όρημο κύριο. Όριμα τώρα, ναι, όριμο εσένα. Όρημο ε, που σου έχουν οριμάσει ε, το... τα, τα, τα πάντα αγώνε και έχουν κρεμάσει. Τολή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα θέλει ο κόβνα με το που ήρθε. Ε? Έχω, έχω το μορό μου, πέρα. Ε, έχω το μου. Έχει και κόμματα, με κόμμα έρχεται στην Αθήνα. Όχι. Είναι η κοπέλα είναι δώρα. Για ακόμα να ήρθε, Όχι, Ρετόλι, μη με προσβάλλει. Α, ωραία. Α, δ, α δεν είσαι κοιλότα. Όχι, το κορίτσι, το μωρό μου είναι δώρα στην Αθήνα. Να, -τα, την κόρη σου νοεί. Όχι, ρε, μα να κάνω την κόρη μου, μα τι να ψάρε, απλώ. Τι τόλη. να μοιάζει, εμένα, η κόρη σου με νοιάζει. Πήγε, να την πάρει στο ζωγράφο, δεν έχει άντρα αυτή την περίοδο. Τα, δει, στο ζωγράφο, αν πάω, εγώ θα δει και τον μας, όχι μόνο το ζωγράφο. <laughs> <Πεβαιο> και γομνα, θες και εγώ ε. <χωρο> θες και μωρόπα να θεμάσαι, μικροτσούτσου. Έχω ρε, έχω ρε, παιδί. Αυτό λέω, θες κιόλας, μικροτσούτσου, Δε σου φτάνε το μικροπουλί, θες να το δείξεις κιόλα. μην το χάσουμε. <φεβαιο> Θεός, Θεός. Εμείς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο Χάρτινο δεν έχουν οι άλλοι Αλλά ε, δεν είναι απόκτημα μόνο ενός, δεν είναι προνόμιο μόνο ενός Όσοι έχουν διοικήσει, κυβερνήσει ή έτσι λένε αυτό το τόπο ε, Κάτι ίχνη, κάτι επιρροές ή κάτι επιδράσεις από το τσίρκο Τις έχουν είναι ετσι λενε αυτο τον τοπο κατι ιχνη κατι επιρροες η κατι Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην επικαιρότητα Γιατί έχουμε ειδήσει από την ελληνική αστυνομία Τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρτος Δημοσιογράφος Μάτ Νέα συνομιλία Φωτιά του Νίκου Παπά <μπ> είδε το φως της δημοσιότητας Σύμφωνα με αυτήν Ο αδίστακτο στενό συνεργάτης Του Αλέξη Τσίπρα Φέρετε να συνομιλεί με γνωστή πιτσαρία του κέντρου και να παραγγέλνει πίτσες και πέινιρλί. Συγκεκριμένα, ο ένοχος για πολλά δικήματα παρήγγειλε δύο πίτσες σπέσιαλ, δύο χωρίς μανιτάρια και μία πεπερόνι. Αυτή την τελευταία φέρετε να ρινέφαγε μαζί με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τον Παύλο Πολάκη που κάπνιζε στο Μέγαρο Μαξίμου, εν γνώση του Αλέξη Τσίπρα. <Τι> Εμβολιάζοντα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δήλωσε ότι προκαλεί ερωτηματικά η πίτσα με το πεπερόνι γιατί όπω αποκαλύπτει ο κοριό τη ΕΥΠ, το πεπερόνι ήταν κωδική ονομασία και όχι αλαντικό. Απαντώντα, ο Νίκο Παπάς πφ, δήλωσε ότι έχει μονταριστεί το συγκεκριμένο απόσπασμα τη συνομιλία και ότι λείπουν κι άλλα υλικά από την παραγγελία όπω πιπεριέ, ελιέ και ανανά. Λάδι στη φωτιά ρίχνει δήλωση τη κίνηση των 50 του ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει να καταργηθεί το πεπερώνι από τις πίτσες το κέντρο τη Αθήνα και σήμερα, μετά την επέκταση των έργων του μεγάλου περιπάτου. Το μπάχαλο επεκτάθηκε και στην πλατεία συντάγματο, ενώ σ' άλλο έχουν προκαλέσει οι ζαρντινιέρε με ζουμπούλι και βασιλικό που τοποθέτησε ο Δήμο Αθηναίων. Πέντε από αυτέ τι ζαρντινιέρε τι πήρε παραμάζωμα διερχόμενο φορτηγό, καθώ κατέβαινε την Πανεπιστημίου. Ο οδηγό είχε πιει και δεν έβλεπε χριστό. Γκάζωσε και έκανε τι ζαρντινιέρε του Μπακογιάννη σκόνιο Μ' Κάτω τα χέρια της Ζαρδινιέρες του Κώστα μου είναι η σπαρακτική δήλωση της μάνας Ντόρας Μπακογιάννη. Η πρώην υπουργό, βλέποντα τον σκληρό πόλεμο που κάνουν αρκετοί στον γιο της, ξεσπά και αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Παίρνοντας έναν κουβά και μια μάπα, φορώντας ένα τσεμπέρι, πηγαίνει η ίδια κάθε πρωί στην Πανεπιστημίου και ω άλλη Ρένα Βλαχοπούλου πλένει και σφουγγαρίζει τις Ζαρδινιέρες, δίνοντας το σπαρακτικό μήνυμά της, τραγουδώντας τη Φραγκοσυριανή. Καιρός. καιρός να απολαύσουμε τον καφέ μας στην Ηλιόλου στη Αθήνα, εκτός από τη Μεγάλη Βρετάνια και στα καλέστιτα παγκάκια από τη Μαρίνα του Μεγάλου Περιπάτου. Όλο Εδώ παρακολουθήσαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως μπλέκει το σχόλιο μαζί με την είδηση. Πρέπει οι ίδιση, οι τίτλοι ειδήσεων να είναι ασχολίαστοι κατά τη γνώμη μου εδώ. Έχει πολλά σχόλια μέσα ο Μπαλούρδος Μάτ, δημοσιογράφος και έτσι θολώνει την ενημέρωση ε, προκαταβάλει την άποψη του Ακροατή για όλα αυτά που Α, ακούει, μόλι έχει ακούσει. Είναι λάθο δημοσιογραφικό λάθο. Γίνεται, γίνεται, αλλά είναι λάθο δημοσιογραφικό, πρέπει να το επισημάνουμε. Θυμόσαστε, είχατε παλιά, θυμόσαστε, αν είχατε κανένα που ερχόταν από το χωριό με ένα τενεκελάδι. Δεν είχατε, κάποιοι ερχόντουσαν με κάτι καλάθι που είχαν μέχρι κάτι κοτόπουλα ή ψόφια ζωντανά. Παλιά συνέβαινε αυτό και με στα κτέλ ταξίδευαν με κοτόπουλα, λάδια και τέτοια. Έτσι ε, λοιπόν πήγε ο Άδωνη χθε και είχε έναν τενεκελάδι. Καλημέρα σα. Πριν κλείσουμε, θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο, Γιώργο. πολύ σημαντικό. Θέλω γιατί... να μπει αυτό το πράγμα εδώ. Έχω τρελαθεί από το χώρο. Τι είναι αυτό, Έχω τρελαθεί. Έχω τι είναι λοιπόν, αυτό, Ακούστε, τι μου έκαναν τώρα χθε από ένα κινσερτ σε αυτέ τι εταιρείε κοινωνικού σκοπού εδώ στην Κρήτη. Το ανήρω για να το δουν οι τηλεθεατέ να το ελαφρύνουν. Δηλαδή, τι χώρα Ο... είμαστε. Προσέξτε, αυτό εδώ είναι λάδι. Τι είναι, Λίκε, είναι λάδι. Λάδι. Είναι λάδι ελιά. Δηλαδή, το δείχνω τώρα. Γιατί τι... Α, αυτή η κριτική γη, αυτή η ελληνική γη. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από ελιέ. Που ο μέσο όρο ηλικία του είναι 1500 έτη. Δηλαδή, όταν, όταν αυτό το λάδι, αυτή το 23η Ελιά και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο, στο μέσο όρο του, χτιζόταν και αυτο το λαδι γεννιοντουσαν στο Σοφιά. Μια μανία να τα συγκρίνουμε όλα με την Αγία Σοφιά. Τι έγινε τότε με την Αγία Σοφιά, ήταν και η Ελιά. Φύτρωσε η Ελιά και έβγαλε το λάδι που 1500 χρόνια μετά το στείλαν οι άλλοι στον Άδωνη και το ανοίγει αυτό. Ο αυτιά νόμιζε ότι είναι Λικέρ. Δεν ήταν Λικέρ, ήταν το λάδι. Είναι εγχώριο λάδι, εγχώριο λάδι, άρα δεν είναι καλό γιατί εμείς δεν θέλουμε το εγχώριο λάδι, όπως λέει και Άντζελα Δημητρίου. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Μου γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν, εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Μου γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλει εγχώριο, θέλει ελληνικό λάδι Άτζελα Άντζελα Δημητρίου εδώ Επειδή το λάδι του Αδόνιδος είναι εγχώριο δεν θα το πάρουμε αυτό το εγχώριο Θα προτιμήσουμε όμως ελληνικό, μόνο ελληνικό, τα ελληνικά προϊόντα, όχι τα εγχώρια Όπως έλεγε η Άντζελα όλα αυτά είναι από την πολιτική ζωή του τόπου Και την καλλιτεχνική βέβαια και τη σατυρική και τη δελφιναριακή ζωή του τόπου Γιατί αυτή κυρίως, ε, και ε, ε, καλύπτει όλες τις... Ε, Υπόλοιπε ζωέ. Έτσι λοιπόν, να το κάνουμε λίγο σαν διαφήμιση. και πουλήσουμε περισσότερο το λάδι του, που έχει την ίδια ηλικία με την Αγία Σοφιά. Θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Θέλω να δείξω αυτό το πράγμα εδώ. Έχω τρελαθεί από είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε! Έχω τρελαθεί, έχω τρελαθεί. Και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Το αρνείο για να το δούρει τηλεθεατέ να τρελαθεί, δηλαδή τι χώρα oh. είμαστε. Για να καταλάβετε τι πάνε μα oh. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από Ελιέ που ο μέσος όρο ηλικία τους είναι 1500 έτσι. Έχω πάρει, έχει πολύ ωραίο τηγάνι. Αυτό το τηγάνι, τι να σου πω τρία, έχω πάρει. Αετία, Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόκτας, Ματριστή, Πολίτικη, Πόντους, Μίνης, Φιλένια, Γαλοπούλα, Γεμιστή, Γιαπράκια, Γυριστηλίκια. Είναι λάβει, από ελιές, κατά μέσο όρο ηλικία 1500 ετών. Λοιπόν, δηλαδή, όταν... Όταν αυτό το λάδι, αυτή το στις ελιές και το λάδι γεννιόντουσαν στο, στο μέσο όρο τους χτιζόταν η Αγιασοπιά! Έλα στο λίπερο, στη μια θελετεύθεια Πάλι! Με χρόνους μακαιρούς! Πάλι δικά μας είναι! Α, αυτή η κριτική γη, αυτή η ελληνική γη Κάβλα! Αυτά παράγει η ελληνική γη! Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ! Φορτώστε! Προλάβατε! Μας βγαίνει το λάδι Προλάβατε! Ορτώστε, και πέφτει ο μιλάει, όσο φωνάζει πέφτει γιατί έχει κουραστεί Αυτά λοιπόν με το λάδι που έχει την ίδια ηλικία με την Αγιά Σοφιά Να το προτιμήσετε, δεν ξέρουμε τι, ποια μάρκα είναι και τι ακριβώς συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες έχει Αλλά για να το δίνει ο αρμόδιος υπουργό, κάτι παραπάνω θα ξέρει ναι. ναι, χαίρετε πάρα παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Ε, α, είστε στην Ελλοφρένεια, εννοείται. Όχι, ναι και καλά. Ε, κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, Γιατί δεν ανεβαίνουν οι εκπομπέ στο Πιανού. Στο Mixcloud, Γενικά όλε οι εκπομπέ. Α, δεν ξέρω για τι εκπομπέ. Μπορώ να σου πω για την Ελλοφρένεια, άμα θέλετε. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Α, δεν σα ένοιαζε. Όχι, και, ό, α, με τότε. <laughs> να είστε καλά, γεια σα. Ε, γεια. Ότι φορά παίρνω τηλέφωνο, Αποκρίτη, Σύντεκνο. Γεια σου Σύντεκνο. Πρέπει να φτιάξουμε. Μα έχουν καταστρέψει τότε, Φίλε. Μα διαλύσαν. Τελέγε τέταρτο, πρώτο και με στο βράδυ. Μα έχουν γυρίσει 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια δεν είναι κακά, ήταν ωραίε εποχέ τότε. Δεν θυμάσαι, δεν είχαμε κινητά. Ο κόσμο έβγαινε στι πλατείε, είχαμε πασόκ. Εντάξει, πού είναι το κακό σε 30 χρόνια πίσω. Ναι, πασόκ, ναι, καλά από πασόκ ξέρουμε εμεί, ναι, ναι. Εγώ, Φίλε, μπορώ να το λέγει, δεν το έχω στα χειλή μου. Είμαι άθεο, άναρχο κουμούνι, κάτι τέτοιο που να μου περιγράψει. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτά. Αλλά ο κόσμο κοιμάται με το μαύρο μεσάνι. Εμεί να, να φανταστείς την οικογένεια, εγώ, η γυναίκα μου, η κόρη μου, ο αδερφό μου, όλοι καθόμαστε Πήραμε 800 ευρώ το Μάρτιο. Τέλειωσε, μετά ακόμα στο λαιμό σου. Α, καλά σε πάει. Κοίταξε να δει το να στο το λαιμό σου. σω δεν, δεν είναι μια κακή ιδέα. Δηλαδή το προτείνει <σχε> η κυβέρνηση εμέσω. <σχε> δεν μπορεί <σχε> να στο πει κατευθείαν, είναι και λίγο ντροπή, <σχε> αλλά στο λέει απ' έξω απ' έξω ότι ξέρει τι. <σχε> ε, παιδί μου, κάνε κάτι για την πατρίδα σου. Είσαι πατριώτη. Ξαλάφωσέ μας ε, Εγώ, όπω είπα, δεν είμαι και πολύ πατριώτη, όπω στενούν αυτοί βέβαια. Ούτε με του πατήρι ο σοσιαλισμό με το σαυρό δεν γίνεται όπω λε. Δεν γίνεται, το παλέψαμε, πήραμε τα χέρια μα. Όχι, πηδά το φράκτη και του πηδά. Διαφορετικά κάθισε μέσα και το έχει συνηθίσει και σα αρέσει. Ποιο φράχτη να πηδείξουμε. Ε, το φράκτη που μα έχουν μέσα. Άμα το πηδείξουμε, μπορούμε να του πηδείξουμε. Έχουμε την ευκαιρία. Αδιαφορετικά, μάλλον το έχουμε συνηθίσει, μένουν μέσα και μα αρέσει το πείδημα. Δεν εξηγείται αλλιώ. Πού είναι το κακό με το πείδημα. Καθόλου το συνηθίζει, το δεν το αντέχει. Αν Άλλου το φράγτη και πάει απ' την άλλη μαζί. Α, Είμα. καλά, ναι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί που μένουν μέσα ένα φραπόγαλο τους κάνει καλό. Ένα? Ένα φραπόγαλο, φραπόγαλο τους κάνει καλό, ένα πιτόγυρο και να ακούνε και Σαββόπουλο. Μια χαρά θα είναι. Χωρί και του Βασίλη, ευγάι, βασίλη Είναι ομελάτα χωρί να βγάλει. Και ο Βασίλης πού είναι. Τρώγεται πάντα, και χωρί μελέτα. Θέλω να πω, μπορεί να βάλει κάτι, κάτι άλλο που τα δένει. Πού είναι είναι βασίλεισμα να μου πει, Έχω χάσει δε. τα ίχνη του δεν ξέρω, μπορεί να τα κακάρωσε. Λες. Ξέρω εγώ, κορονοιό είχαμε. Μπορεί να το βρήκανε σε κατσαρίδα, ανάσκηλα, Ελά, πώ Ελά, Γιάννη από Χανιά. Γεια σου, φίλε μου από Χανιά, τι κάνεις. Μια χαρά. Είχαμε έρθει για παράσταση στα Χανιά, ήρθε. Εδώ και πάλι, έλειωσα. Είχες έρθει? Εννοείται πω είχα έρθει. Α. Που... Το χάρι, εγώ δεν καταλαβαίνει. Ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ. Σ' άρεσε? έλα, σου πω. Δεν σε έφαγε ορθοστασία. Ω, ε, δεν κατάλαβα πράγμα. Πια μη πέρα τι ναγκέ μα, μια χαρά ήμασταν. Ρακές πίνακε. Ω, που... καλά, χρυσό χρυσόδο καταλαβαίνετε, γι' αυτό σ' άρεσε. <laughs> Εσύ τίποτα για κανένα τηλεοπτική εκπομπή, το υπάρχει στο πρόγραμμα, τίποτα το έχει... Θα δούμε, κάτι συζητάμε, δεν μπορώ να πω με μεγάλο όμιλο. Ναι. Ωπα, ναι. Εντάξει, αγόριο. Έγινα σε καλά. Γεια σου, γεια. Ο κ. Γεωργιάδης δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης. Άλλωστε ένα πολίτη. Έλα φιλαράκι. Πώ θέλω να σου μιλήσω τώρα. Απλώ πολίτη ή με την ιδιωτικά μου. Ιδιότι το μαλάμε. Ενταγχίλε, πια τι δύο. Του μαλάκα ε, ναι, <laughs> μαλ... για να σε γνωρίσω. Του μαλάκα για να με γνωρίσει. Έφθυλε πόσο, πόσο θρασόκου είναι αυτοί οι άνθρωποι! Πόσο, πόσο άνθρωποι νιώθουν που μπορούν να πετάξουν να πούν οτιδήποτε, να το αλλάξουν την άλλη στιγμή, να μην την μπορείτε κανένα και εμεί θα καθόμαστε τα χάρα και να λέμε να πούμε να ακόμα τον αποστολή να το καπτηριάζει και να είναι κοιμα και σε άλλοι που κομδού να πούμε και να σου λένε τι φαγητέ του. Ότι βοηθάτε το σύστημα mm. Εμείς Εσείς τι Σκυφτείς στα τέσσερα Όπως λέγει ο Μπουλούκος Στα τέσσερα εσείς <laughs> Στα τέσσερα Δεν είναι κακή ιδέα Αν έχει καλές επιγονατήδες Θέμα ε, επιγονατήδας Είναι κα***ο κεράτό μου ρε φίλε Δεν θέλω να βρίσω πολύ Γιατί είναι το, το μωρό εδώ πέρα κα***ο κεράτό Αλλά μου έχει γυρίσει το μάτι ρε μ*** π... πάλι Α δεν είναι πάνω... που δεν θες να βρίσεις και πολύ Μάλιστα <χει> Εμεί όμω, η σα και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπο μπροστά. Πιο μπροστά, πόσοι όμιλοι μπροστά, θα πήγαινε. Έλαντε, ωραίο ερώτημα. Έρχεται ο Άκη Τσοχατζόπουλο, καθόλου τυχαία επιλογή, να φρενάρει ή να θέσει ένα ρεαλιστικό ερώτημα. Πόσο πιο μπροστά να πάει ο τόπο, ο όμορφο κόσμο των social media. Μπαίνω τώρα στο Twitter εδώ τη Ελληνοφρενία και βλέπω, δεν χρειάζεται να πω ποιο το γράφει, κάνει ένα σχόλιο για την εκπομπή. Στην αρχή, σχετικά τη εκπομπή, λέει Μποτηλιάρισμα Μπακογιάννη. Σκάνδαλο Πέτσα, σκάνδαλο Νοβάρτη 310 εκατομμύρια κλπ. Η Ελληνοφρένη όμω θεωρεί πω το μεγάλο θέμα είναι οι παράνομε ηχογραφήσει μειονεί και ειδικά για τον Καμένο, παρένθεση, γνωστή κόντρα με κουρτάκι, κλείνει παρένθεση. Κατά τα άλλα δεν παίρνουμε γράμμια από τα αφεντικό. Ε, αν άκουσε κάποιο τη σημερινή εκπομπή, ναι, ξεκινήσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξεκινήσαμε με τι ε, παράνομε ε, ηχογραφήσει, με τον Αλέξη Τσίπρα από την Κεντρική Επιτροπή χτε και ένα μοντάζ που λέει ότι είμαστε τσίρκο, το πήγαμε σε ένα γενικότερο τσίρκο. Μπήκε μετά στην πορεία και ο Άδωνη που λέει γελίο τσίρκο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό προϊόν μοντάζ. Μετά βάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό τη χώρα, να λέγεται ότι είδου κυβέρνηση υπάρχει, και αυτά προϊόν μοντάζ, προϊόντα μοντάζ ήταν. Μετά μπήκε και ο Παπαγγελόπουλο, είναι η αλήθεια, ναι, λογικό, γιατί απασχολεί την επικαιρότητα, και μπήκε και ο Καμένο. Ε, θέλω να πω ότι στην πορεία βάλαμε και Άδων Γεωργιάδη να λέει για την Οβάρτη σε αυτό το εντελώς κουφό και παράλογο ότι έπρεπε να έχουν ασχοληθεί μόνο με τους γιατρούς. Και μετά πριν πάμε στις πρώτε διαφημίσεις, Μπακογιάννης, Μπακογιάννης, συνέχεια, για τα είπα και εγώ, βάλαμε και τα ηχητικά. Τον ηρωνευτήκαμε. Θέλω να πω όλα όσα θέτει ω θέμα εδώ ο σύντροφο. Έχουν πιαστεί στη σημερινή εκπομπή και με πιο έντονο τρόπο από αυτό που θέτει ο ίδιο. Όμω έχουν κάνει και άλλοι retweet χωρί να έχουν ακούσει. Δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Το τελευταίο που με απασχολεί βέβαια είναι η αδικία. Που, να νιώθω ότι με αδική κάποιο από τα. είναι αδική την εκπομπή από τα social media. Είναι λογικό. Γράφει ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν χρειάζεται να ακούει όλη την εκπομπή. Δημόσιο λόγο. Σήμερα θα του αρέσει. Αύριο δεν θα του αρέσει. Όλα αυτά είναι λογικά. Για δεν τον καμένο. Ε, η Ελληνοφρένεια, επειδή υπάρχει 20-21 χρόνια, δεν έχετε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή ποτέ και τίποτα για τον πάνω καμένο. Τα πρώτα με το που. ακόμη και όταν ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, με αυτόν τον άλλο πρόσαλο και πολύ θορυβόδη τρόπο που εκφραζόταν. Μετά που συνεργάστηκε και έγινε υπουργό άμυνα, από τα αντισύμματα τα πιο χαλαρά μέχρι όλα αυτά που έλεγε. Ακροδεξιότων λέγαμε τότε και πριν. Ακροδεξιό, τον λέγαμε και στην πορεία. Γιατί θυμάμαι όλοι αυτοί οι σύντροφοι που τώρα ενοχλούνται επειδή παίρνουμε γραμμή για τον καμένο. Τότε τον λιβανίζανε και τον θεωρούσαν σύντροφό του και έκαναν μαζί κυβέρνηση. Και δεν βλέπαν τίποτα ακροδεξιό, άλλο πρόσαλο και χιδαίο στην γενικότερη συμπεριφορά. Είναι πολύ ωραίοι όλοι αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Αλλά ένα δεύτερο έλεγχο, καμιά φορά, ίσω να χρειαζόταν. Βέβαια, του απασχολεί καθόλου γιατί είναι social media και εκεί γράφει ο καθένα και λέει. Ό,τι θέλει, δεκτά όλα αυτά Ο Παπαγγελόπουλος λοιπόν, ο σύντροφός σας Παπαγγελόπουλος Που ήταν και αρχιπράκτορας διοικητής της ΕΕΠ Επί της δεξιάς Ο κύριος Παπαγγελόπουλος και αυτόν τον έχει τελουστεί και υπερασπιστεί Και από ό,τι βλέπω το κάνετε έστω και με αγκαρία τώρα Ο Παπαγγελόπουλος λοιπόν στην συνέντευξη που είπε στο Το Σάββατο το πρωί ε, θέλει να δώσει ένα παραδείγμα Απεδείχθη ότι η σας το διαβάζω όπως ακριβώς το λέει. Και εδώ θα επισημάνω την τεράστια προσπάθεια να παραπληροφορήσω τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Να βρέχει έξω καταρακτοδός και είναι σαν να απευθυνόμαστε σε ανθρώπου τυφλού, και είναι σαν να απευθυνόμαστε σε ανθρώπου και αν του λένε τα μέσα ενημέρωσης Έξω είναι Λιακάδα. Πιστεύουν ότι α το δουν. Πιστεύω ότι το δουν. Όχι, γιατί είναι τυφλοί. Λάθο τελείω το παράδειγμα. Δεν έχει σημασία τώρα τι ψάχνουμε εδώ. Τόσα έχουν ακουστεί για τον Παπαγγελόπουλο. Σταθήκαμε κι εμεί στο λεκτικό ατόπιμα. Πάμε σε κάτι άλλο λεκτικό κι αυτό, αλλά δεν είναι ατόπιμα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι και είναι μια δήλωση που όλου μα ενώνει. Εμεί έχουμε πάρει μια απόφαση ότι η χώρα πρέπει να γίνει μια σοβαρή χώρα. Ένα στοιχείο σοβαρότητα. Και προ του επενδυτέ και προ του έξω που σε βλέπουν και προ του μέσα. Και σταθερότητα. Είναι να ξέρει ότι οι κανόνε παιχνιδιού τηρούνται. Τι λένε οι κανόνε, Ότι εκλογέ έχουμε 14 χρόνια. Τελεία. Εντάξει, Αυτό το λέγανε όλοι όμως οι πολιτικοί. Και κατά καιρού ε, βλέπαμε ανθρώπου που θα καταφεύγουν στι εκλογέ. Κοιτάξτε, ο Μιχαήλ πάρει... είναι γενικά σοβαρό άνθρωπο. Είναι γενικά σοβαρό άνθρωπο. Δηλαδή δεν του αρέσει να λέει και να ξελέει. Είναι ο χαρακτήρα δηλαδή. Πώ το είπε ότι είναι γενικά σοβαρός άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει εδώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι γενικά είναι σοβαρός. Ειδικά δηλαδή υπάρχουν κάποιες ελάχιστες φαντάζομαι στιγμές που δεν τον λέει σοβαρό άνθρωπο ο Άδωνης Γεωργιάδης να κρατήσουμε αυτό και το επίσης ότι είναι όλοι σοβαροί και πάνε τη χώρα και αυτή μπροστά άρα δεν χρειάζονται εκλογέ με αυτά τα πολύ ωραία και με τη σοβαρότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι σε γενικές γραμμές όχι σε ειδικέ ή πάντα. Πάμε, κλείνουμε γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάστε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε, Αποστόλη, σε θαυμάζουμε. Σε αγαπάμε και σένα και το θύμιο. Είστε πολύ Είστε η φωνή τη αλήθεια. Α, που φτάσαμε. Κατάτια, κατάτια για τον κόσμο. Και να σου πω και κάτι. Τι. Εσύ έπρεπε να γίνει ηθοποιό. Τα δική είσαι που είσαι δημοσιογράφο. Δεν με πήρανε στο εθνικό που είχα δώσει εξετάσει. Δεν σε πήρανε. Ναι, ήταν κάποιο λαμόγιο τότε. Α, να ξαναδώσει πάλι. Ναι, γιατί τώρα δεν έχει λαμόγιο, μάλιστα. Ε, και τώρα έχει, εντάξει. Α αλλά εσύ θα μπει με την αξία σου Δεν θέλω να πώ με την αξία μου Κατάλαβα Όλοι θα μπαίνουν Ένα, σαν, ρε, με, αρέ, αρέ. με τα λαμόγια και εγώ θα πω με την αξία μου Όχι δεν θέλω, με την αξία μου δεν βγάλουμε λεφτά ε, Μπορεί ε, να πάω στο Broadway τελικά Α, ah, θέλεις Broadway ε, Και τι να κάνω πες. τώρα εδώ στο γιδότοπο ε, Ερχόμαστε όταν παίζεις βλέπουμε, είμαστε fan Να σε καλά Αγαπάμε και εσένα και το θυμιό Καλά το θυμιό θα εμένα, εντάξει Και να, να, να είστε πάντα καλά Καταρχήν, μισό λεπτό κύριε, ε, να σου πω, έχει δει τη Γιάννα στην τηλεόραση, τη μηδέα. Τι λέει Γιάννα, Κυλοπούλου Μιλέ επίθετα, όποφίλε, όποφίλε, τι όμορφιά είναι αυτή. Του πανέιρων. Ας... Άστω, να μην πούμε κακιά κουβέντα, γιατί έχει παντρευτεί με πατριώτη μου. Να σου πω κάτι, Ρεσί. Εγώ πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, γιατί η Ελληνοφρένεια θα είναι για πολλά χρόνια προφανώ. Ότι θα θυμόμαστε τον Νίκο τον Παπά και θα γελάμε. Ισχύει. Θα, σαν, υπουργό, σαν υπουργό, θα το θυμόμαστε. Νίκο Παπά θα λέτε και θα κλαίτε από τα γέλια. Που πήρε λεφτά από τα κανάλια. Αυτό φοβάμαι μετά από χρόνια ότι θα θυμόμαστε. Μη Αυτό. φοβάσαι, Αυτό. δεν έχει κάτι άλλο να θυμάσαι. Και δεν λέω ότι πήρε λεφτά γιατί δεν καλά, αλλά ο γελίο. Ο τρόπος τρόπο που χειρίστηκε το θέμα θα μείνει στην ιστορία. Κορυδάλλη. Το φιάσκο του Στε, το ξευράκωμα, αυτό θα μείνει στην ιστορία. Είναι η αλήθεια. Όποιο πήρε λεφτά, έστω και ο τσίπα, εγώ θα το πάω με το ταξί στον Κοριδαλό. Όποιο πήρε λεφτά, μέσα. Ελπίζει να πάρει κανένα μπουρμπουάρ, κανένα κατοστάρικο όπω έδωσε ο κουφοντίνα. Νομίζει, Χαϊβάνι, ω, ω, ε, Δεν δίνουν αυτή καλά. καλά, δεν δίνουν ναι. Προτιμάει να το ε. βάλει σε και να καεί η τράπεζα. Ναι. Αποστολή, πότε θα σηκώσει την μισή ώρα περιμένω, αλλά τι θα τριβέστε εκεί πέρα. Το σήκωσα. Γιατί να μην τριβόμαστε, τι είναι αυτό, τι φασισμό είναι αυτό. Κανένα φασισμό τριφτεί τελέσera. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ακουστούν προσεκτικά. Έχει καταλάβει κάτι με όλη αυτή η ιστορία που γίνεται εδώ πέρα με παπάντε, με αδόντε και τώρα, όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι ποιο φταίει πραγματικά ή φταίει για κάτι. Το θέμα είναι ποιο φταίει περισσότερο. Ποιο την έχει πιο μεγάλη ή μάλλον ναι. ποιο την έχει πιο λερωμένη. Ακριβώ. Ε, αυτό είναι το θέμα, δεν κατάλαβα ποιο θα ήταν δηλαδή με μελάκες... το θέμα. Το να μην διαλέγαμε κάποιον τρισάθλιο και βρώμικο δεν έχει περάσει από το μυαλό, ε, ε. Εμένα, εμένα όχι. σε σένα γενικός λέω, το λέω έτσι, να υφίσταται το ερώτημα. Αποστό Έλα. Έλα, θα τελειώσει δηλαδή, για καλοκαίρι. Πού θα σας ακούμε αναμετάδοση ξανά? Πότε, τι αναμετάδοση, αυτό θα τελειώσουμε για καλοκαίρι. Ε, δεν βάζετε τα παλιά. Τις επαναλήψεις. Ναι, επαναλήψεις, ναι. Θα μπούνε, να τι σε νοιάζει, μπαγιάτικο θα είναι. Να μας πει, να ξέρουμε, ακόμα και στον στο Παγκλαντέ να... να... Στον στα και... δεν έχουμε αναμεταδότη, λυπάμαι. στεφάνι μας, γεράνι στον ε, Μπαγκλατές εγώ. δεν έχουμε αναμεταδότη, λυπάμαι. Κράτα το χέρι μου Και πάμε αστέρι μου θα σε ακούνε και κίβρια μα άμα μπασέ. Άστα να, άστα. Τη γυναίκα μου την ξέρει. Έτσι η γνωρίζει. Επήραμε το τελοπών. Επήραμε. Μην μπόκα μια κουβέντα, επήραμε το τελοπών. Μπράβο που πέρασε. Πονούσε η μέση τη και στα δέκα που πήρε την έπιασε. Καούραλε και φάει φασολάδα. Αμα το τελοπών δεν είναι για τη μέση. Το μεσοπών είναι για τη μέση. Το σταμάτησε. Πήρε το εταιρικό μετά. Κρίμα στο 30 λεπτό. Θα πήναμε 3 ουράτα. Αλλιώς... Καλό Χαϊβάν είναι και του λόγου τη. <laughs> να, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Καλησπέρα από